Το 22 ο επεισόδιο του Newscast ξεκινά. Είμαι ο Χριστός και μαζί μου είναι ο Άγγελος και πάλι. Γεια. Yeah. Και από το Skype έχουμε τον Απόστολο. Γεια σου Απόστολε. Γεια. Yeah. Λοιπόν... Ε... Ωραία. Σήμερα έχουμε μερικά θεματά έτσι ενδιαφέροντα. Μπορώ να πω. Θα μας τα περιγάψει λίγο εντυστομή ο Απόστολος σε λίγο. Αλλά πριν από αυτό Άγγελα να μα πει τα νέα σου. Τα <laughs> Κάποια... οποία δεν είναι και... Πάρα πολλά, αυτά θα τα στέλνω. Δεν είχε πάρα πολλά, και, ναι, και εντάξει, ναι, εγώ πριν πήρα... απο ναι, ναι. το Διαβομπάτης εννοήσω. <σφυλί> εντάξει, έχω πάρει 5-6 μέρες άδεια για να δώσω 2-3 μαθήματα της σχολής. Φοιτητική άδεια δηλαδή Ναι. Ωραία. Εντάξει, μόνο είναι ότι πλέον δεν είμεις εισπάρτη, έχω πολύ κασό. Κοντά. για Και αυτό. Καλά, και... Εσύ ε, εντάξει, κλικείς, αριώ, Είναι κρύο Έχει πολλούς αμύρους. Ναι. Άγγελε, πες ότι, πες ότι, πες ότι, πρατέσου, ότι παίρνεις δύο εβδομάδες επειδή θε, λες ότι θα κάνεις newscast και σ' αφήνουν. Εκεί μια φορά το αυτό επειδή μου και έγινε. Εντάξει, δεν είναι. Δεν δε δε πάντα. Δεν και πάντα. Εντάξει, μια φορά και πάνω, το newscast. Μου λέει, εντάξει πάνω, ξέρω, και να γιατί έχεις να κάνει και το νιούς καθαί. Πώς ακούσουμε εμείς, εγώ το βάζει θα κάνω λίγο διεκτήσεως. Σωστό. Αναγκάσεις κάθε. Σωστό κι αυτό. Δεν πιστεύω να υποσχέθησαι ότι θα θέψεις το μεγάλο διαγωνισμό που ειδημάζουμε και γι' αφήνουν. Θα το νοθεύσω, εγώ δεν το νοθεύσω. Α, οκ. Α, το ο okay. διαγωνισμός θα γίνει με αξιοκρατικές διαδικασίες, τι είμαι... Θα, θα πάνε, πάνε. το Αξιοκρατικά θα το κερδίσουν κάποιοι φίλοι. Τόση, δεν ξέρω κερδίζεις κάποιους φίλους, αλλά ο εγώ, ξέρω, εντάξει. Ε, πώς θα το κερδίσεις. Ε, εντάξει. Ε, εντάξει, εκ των πραγμάτων, κάποιους φίλους θα την γιατί δεν το... Δεν νομίζω ότι τόσο μεγάλο Ε, Λοιπόν, σε αυτό το επεισόδιο θα επανέλθουμε στο θέμα του WordCamp το οποίο είχαμε παλιότερα σε παλιότερο επεισόδιο με τον Χρήστο. Θα δούμε λίγο το πρόγραμμα και τους ομιλητές και θα κάνουμε κάποια σχόλια για όσους γνωρίζουμε. Βλέπουμε εδώ πέρα, το... έχουμε το site του WordCamp, το οποίο μας δύο λεπτομέρειες. Ε, σε αυτό το επεισόδιο θα μιλήσουμε επίσης για δύο θέματα δικά μας, που βγάλουμε στο News Filter. Ε, το ένα έχει να κάνει με κάποιους μαθητές στη Ρώμη που χτυπάνει κάρτα πλέον. Και το δεύτερο έχει να κάνει τι παρελάσει. Ε, θα επάνθουν σίγουρα όπως κάθε φορά θέματα, διασκευές και προτάσεις για τις δίδωσες που ακολουθούν και ενδόλυμα θέματα ενδεχομένω να υπάρξουν out of the blue. Α, ωραία. Ιδιαφέρον, ενδιαφέρον ακούγεται. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε. Βασικά, από το όλη καφέ έχεις. Ποια ήθελα να πας να κάποιο καφέ. Ε, κοίταξε, έρχομαι λίγο ακόμα που φτάνει για να πούμε χρονοκαλιά βλακή στο ήτρο. Στο Intro. Καλά, εγώ λέω να okay. ακούσουμε λίγο μουσική και να επανέλθουμε με τα θέματα μας. Πριν περάσουμε στα θέματα, θα ήθελα λίγο να φίξω ένα θέμα αποστόλης. Εσύ το έζησες, όχι εμείς. Ε, πήγες στο Ράδιο Θεσσαλονίκη και βρέθηκες στην εκπομπή της μάρθας Αλεξίου, έτσι. Ναι, ναι. Και προμόταρες στο News από εκεί πέρα. Μπράβο, αποστολή. Βασικά, πριν αρχίσουμε να λέμε τα σχετικά, να πούμε ότι αυτό έχει καμιά βδομάδα που έγινε. Απλά δεν μπορούσα να βγάλω το ντοκουμέντος, το πούμε, γιατί ο... δεν είχε υπολογιστεί, είχε χαλάσει και ήταν τεχνικό το πρόβλημα, δηλαδή. Αλλά ότι ξανά οι διακρότες και οι και οτιδήποτε. Ε, ναι, πήγα, μας κάλεσε καταρχάς, έχει πολύ καιρό, όπως έχει καλέσει η Μάρθα Αλεξίου να πάμε σε μια εκπομπή τη ε, για να συμμετάσχουμε. Να πούμε ότι ευχαριστούμε και γι' αυτό. Ε, τελικά βόλεψε σε κάποια φάση, πήγαμε. Πήγα εγώ δηλαδή γιατί Πήγαμε, ναι. Βασικά πήγα, πήγα εγώ και μαζί μου ήταν ένα από του πιο φανατικού αναγνώστου News Filter, που είναι φίλο μου βέβαια. Και ήρθε μαζί κι αυτό για να πει και αυτό κάποια πράγματα. Τελικά δεν είπε πολλά πράγματα. Πάντω <laughs> <laughs> θα βάλει το οχητικό ντοκουμέντο στο επεισόδιο, έτσι. Το το θα το πούμε σε λίγο. Ναι, υπάρχει, θα μπει. Ε, εντάξει, μίλησαμε γενικά με τη Μάρθα. Εντάξει, ήταν νομίζω μια ωραία κουμπή. Ακό. Μπορεί να άμα το άφησα ο θέλει καλένα. Εκφωνική. Όχι, εκφωνική. Πάρα από πάντων, να δοκιμάσω λίγο την τύχη μου στο ραδιόφωνο θέλω. Ε, αυτό το θέλει εσύ και το 99% τη κοινωνική μου μεταφόρεια. Καλή φάση, γιατί όχι. Εντάξει, να περάσουμε περίπου από εδώ. Εντάξει, να περάσουμε φωνή, οπότε το Εγώ έχω Έχουμε και εμεί το ίδιο με σένα, έτσι. Ε, εντάξει, αν θε και εσύ, ρε παιδί μου, οκ. Καθίστε να σα πω τώρα. Ε, αυτό που είχε σχολιάσει και η Μάρθα Off the Record, Όμω, δεν είναι γραμμένο δηλαδή. Uh -huh. Αχ. Μου, μου είχε πει ρε παιδί μου ότι έτσι όπω κάνει την κουμπί, εγώ πιστεύω ότι κάτι θα μπορούσε να σταθεί σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό. Έστω επειδή μου εμβόλυμα μεταξύ κάποιων προγραμμάτων ή ξέρω το πρόγραμμα είναι τρίωρο. Κοιτά, αυτό έπρεπε να πει στη Μάρθα σε απαντήσει. Αυτό μην το λε σε Μάρθα, το πει στο οδηγητή του καναλιού. <laughs> ε, εντάξει, δεν είναι και στα βαδέρφια έτσι. Δηλαδή και η Μάρθα δεν θεωρείται απ' τούς δουλεύει πολλά χρόνια στον Ρατσόνικα, αλλά δεν είναι από αυτέ που έχουν τη στάνταρ κουμπί. Εντάξει, μπορεί να μαζώσει... το πει στο και την ακούνε. Είναι το βράδυ κάποιε ώρε που παίζει αυτό το πράγμα. Μπορεί να μα δώσει αντικείπη αλλά γενικότερα πιστεύω ότι για να πετύχουμε κάτι τέτοιο, όπως έχουμε πει και παλιότερα, θα πρέπει να το κυνηγήσουμε. Δηλαδή, κανένας δεν ξέρει να σου πιέλα. Αλλά καλά και η Μάρθα δεν έχει ποτέ τον χρόνο να κάνεις να ακούσει πολλές μας εκπομπές. Δηλαδή, έχει ακούσει. Τροβδικά. Τροβδικά πράγματα. 12 και λίγο από άλλα, ξέρω. Εντάξει, το 55 θα ακούσει. Τροβδικά και λίγο. Λοιπόν, βάλει το ηχητικό αντίκτυπο να το ακούσουν και το ηχητικό απόσπασπα με την εκπομπή να το ακούσουν και οι Κροατέ και πάμε να συζητήσουμε κατά Θεό γιατί τόσο είπα ότι έχουμε πει τίποτα σωστά. Ωραία, ωραία. πάμε να ακούσουμε το χειτικό και μετά σε θέματα. Λοιπόν, στην παρέα μα λοιπόν, έχουμε δύο παιδιά που είναι εδώ από την πόλη και εγώ σα γνώρισα παιδιά μέσα από ένα blog που έχετε, το newsfilter.gr. Και βέβαια, εγώ σα ανακάλυψα επειδή ενδιαφερόμουν για το Lost. Έτσι. Έχετε διάφορα πράγματα. Μόλι άρχισα να το σκαλίζω, είδα ότι έχετε πάρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα μέσα και για την πόλη τη Θεσσαλονίκη. Ανακάλυψα ότι είστε και παιδιά από εδώ, είστε και φοιτητέ. Βεβαίω, τώρα πλέον τελειώνεται σιγά-σιγά. Ε, εγώ πώ σπουδά έχω τελειώσει. Εγώ είμαι Απόστολος, Απόστολη. ο Άγγελο και ο Χρήστο, Εδώ μαζί μου είναι ο Άκης. Άκη ε... είλα και εσύ λίγο πιο κοντά, έλα μην τρέπεσαι. Αυτός είναι φανατικός ακρο... αναγνώστης Α, ας το του site. Ωραία. Και εγώ κάπω έτσι ήμουν. Απλά μου έκανε εντύπωση που είστε νέα παιδιά και τόσο δραστήρια και ασχολήσατε και με τα κοινά και άρχισαμε κάπως έτσι να έχουμε μια επικοινωνία. Ναι, ε, γι' αυτό που είπε πριν, εγώ προσωπικά έχω τελειώσει να το πτυχιακό τώρα. Είναι σε τι ακριβώ αντικείμε, Πληροφορική. Πληροφορική. Ο Άγγελο είναι στρατό, δεν τελείωσε ακόμα. Μάλιστα. Και ο Χρήστο έχει τελειώσει με τα πτιακό και κάνει διδακτορικό τώρα. Αυτό είναι το βασικό team του, του NewsFilter.gr. Οι ε, υπόλοιποι έχουμε και πολλού άλλου φίλου που βοηθάνε, και, και όπω και εσύ, που μα προμοτάρει. Θα το μέσα στην εκπομπή. Κοιτάξτε, είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ θετικό το να βλέπει παιδιά νέα να ασχολούνται και να ασχολούνται και με τα κοινά τη πόλη και να είναι δραστήρια γενικότερα, έτσι. Πώς προσπαθούμε ό,τι μπορούμε να κάνουμε. Ωραία. Είχαμε και γιορτούλα την Παρασκευή με την κοπή τη ναι, ήταν ε, η ετήσια κοπή τη Βασιλότητα. Ε, προσπαθούμε κάθε χρόνο να το κάνουμε, αν και πέρσι μα ξέφυγε λίγο. Mm. Αλλά φέτος αποζημιωθήκαμε. Είχαμε παραπάνω κόσμο, πιο πολλού φίλου. Ε, Με αλήθεια, δεν το διαδώσαμε και πάρα πολύ, γιατί όπω καταλαβαίνει, μόνοι μα τα βγάζουμε πέρα. Táx, πάν... Το οικονομικό είναι πάντα λίγο δύσκολο, αλλά τα πάμε καλά. Πώ το βλέπετε τα πράγματα στη Θεσσαλονίκη, Τα πράγματα στη Θεσσαλονίκη πάνε καλά, κατά τη γνώμη μου. Δηλαδή, αυτό που βλέπω στο site, ε, μέσα σε όλα τα σχόλια. Έχει πολλά ενδιαφέροντα σχόλια από πολύ νέους ανθρώπους, πιο νέους από εμένα ακόμα. Mm -hmm. Πόσο έχεις διευθυνά Εγώ είμαι 24 και οι περισσότεροι που Πάνω, συνεργαζόμαστε γιατί είναι οι μου οι περισσότεροι. Mm -hmm. ε, αλλά βλέπω πολύ όμορφα σχόλια και από ανθρώπους και από παιδιά ας πούμε 16-17 χρονών και χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί εγώ όταν ήμουν στην ηλικία τους δεν θεωρώ ότι είχα τέτοια ωριμότητα. Οπότε πιστεύω με τέτοια άτομα, η πόλη πάει καλά. Κοίτα να σου πω κάτι, για να αλλάξουν τα πράγματα που θέλουμε να αλλάξουμε, δεν πρέπει να τα περιμένουμε από τους άλλους. Mm. Και το πιο λογικό είναι ότι η ναι, είναι αυτή που, που είστε έτσι και φοιτητές, που προσπαθείτε έτσι να κάνετε πέντε πράγματα και τώρα τα χτίζετε. Έτσι, από εσάς μπορούν να αλλάξουν ακόμα πιο πολλά πράγματα. Οπότε βλέπ, βλέπεις βελτιώσεις. Θα δεις, αν ψάξει λίγο, blogs και σελίδες από άτομα 15 και 14 χρονών και δεν πιστεύεις ότι αυτοί οι άνθρωποι μπορούν να βγάλουν τέτοιο περιεχόμενο. Συμφωνώ, επειδή αρκετές φορές διαβάζω blogs και όλα αυτά, ε, εκτός ότι ανακαλύπτεις απίστευτα κείμενα, απίστευτα κείμενα, βλέπεις και ε, ανθρώπους με σκέψη, με όραμα. Αυτό είναι βασικά που χρειαζόμαστε, ένα όραμα. Ε, ναι, και να μην περιμένουμε τα πράγματα να αλλάξουν ε, καθ, καθισμένοι εμείς στον καναπέ μας Και εντάξει ρε παιδί μου το κάνει άλλο άλλος και για μένα. τώρα εγώ από μένα θα αλλάξει μόνο έτσι, ε, ναι. Αυτό δίνει το σκεπτικό ότι εντάξει εγώ τώρα με προσπαθήσω δηλαδή από μένα θα αλλάξει Αλλά ένα, δύο, τρει, πέντε, δέκα γίνεται μια ομάδα Η αλήθεια είναι ότι το ίντερνετ το άλλαξε λίγο αυτό γιατί πλέον ε, και από τον καναπέ σου ακόμα μπορείς να κάνεις τη διαφορά Ναι, ναι, κανονικά έτσι πλέον είναι Και να πέρασουμε σιγά σιγά στο θέμα του WordCamp, Το οποίο το επόμενο WordCamp θα γίνει στην Θεσσαλονίκη όπως είχαμε πολύ πει παλαιότερα σε άλλη εκπομπή μαζί με τον Χρήστο Θυμίζω <imana ού> ότι η ημερομηνία είναι 30 Ιανουαρίου του 2010 Στο ξενοδοχείο Μαντρίνο Hotel, Γανατία 29 με την 2 στις 12 ημέρα. Ε, να επιθυμίσουμε λίγο τι είναι το WordCamp. Το WordCamp είναι μία διεθνή συνάντηση φίλων και χρηστών του WordPress ε, ε, CMS. Ε, αυτό, για όσους δεν είναι πολύ σχετική, είναι ουσιαστικά ένα δικτυακό software, το οποίο το στείλει και έχεις μετά μία σελίδα ε, δυναμική, στην οποία μπορούν να εγγράφουν χρήστε, να γράφεις άρθρα. Ε, επιθυμίζω ότι το είναι WordPress. Όπω και πολλά άλλα απ' τα γνωστά blog και ελληνικά Όπω και, και σχεδόν όλα από τα γνωστά blog Ε, βασικά από ναι, τα γνωστά, όταν, δεν ξέρω... blog, όταν μιλάμε για blog τα περισσότερα είναι WordPress γιατί είναι το πιο εύκολο Απ' τα self-hosted, βοήθα έτσι Ναι Γιατί τα Ο άλλα τα έξω ναι. ναι. Ε, ναι, αν μιλήσουμε για, τα... για τις υπηρεσίες που δεν το σκένησες εσύ αλλά στο δίνουν έτοιμο νομίζω ότι ακόμα την προχειά την έχει το blogspot ναι, ναι, δεν ξέρω, σανιστήκα αλλά παίζει ξέρω. Ε, πρέπει, δηλαδή πιστεύω ότι βλέπω πιο πολλά τέτοια παράλληλα. Εν πάση περιπτώσει το World Camp είναι αυτή η συνάντηση. Είναι, είμαστε πολύ τυχεροί που θα γίνει τη Θεσσαλονίκη και δεν χρειάζεται να ταξιδεύουμε αλλού. Ε, και αναμένουμε με αγωνία το να πάμε να το παρακολουθήσουμε. Με τον Χρήστο έχουμε δημιουργηθεί ότι θα πάμε. Αν είσαι και εσύ εδώ και δεν είσαι στο στρατόπεδο, ευχαρίστω να πάμε όλοι μαζί να βάλουμε Blues News Filter και τέτοια πράγματα. Αυτό ήταν το άλλο Σάββατο. Ναι, ωραία. εντάξει ε, ε, δεν ξέρω, λίγο ρίσκο, θα δούμε. Να πούμε λίγο το πρόγραμμα. Να πούμε λίγο το πρόγραμμα. Έχει Α. βγει στο site του WordCamp. Ε, να πούμε ότι το site είναι wordcamp.gr Κι άμα αγαπήσετε κάθε το πρόγραμμα. Πρόγραμ, ναι, πρόγραμ. αλλά αυτό είναι λίγο ρίσκο, βέβαια, αλλά εντάξει. Λοιπόν, ε, να πούμε ότι το WordCamp χωρίζεται σε δύο μέρη, αν μπορώ να το πούμε έτσι, στις παρουσιάσεις που είναι οι μεγάλες και σε κάποιες άλλε παρουσιάσεις που λέγονται Quick Rounds, που είναι πολύ μικρές παρουσιάσεις γύρω από διάφορα θέματα που έχουν να κάνουν και με το WordPress. Ωραία. Ποιοι ε, παρουσιάζουν τα Ποστόλη? Λοιπόν, στις κεντρικές παρουσιάσεις όπως είπε ο Χρήστος έχουμε την Ειρήνη Βουσκόβλου ε, η οποία είναι γνωστή και ως ε, e-diva για όσο έχουν ε, ε, δικτυακούς ε, celebrity φίλους να το πούμε <laughs> Θα μιλήσει για user generated content ε, Στη συνέχεια έχουμε τον Βασίλη Καρονίδη, ο οποίος θα μας πει μερικά λόγια για το τι είναι το WordPress ε, Ακολουθεί ο Γιάννης Κωνσταντόπουλος, αν δεν κάνω λάθος αυτός είναι στην Web3.0 Κάκτηχος έτσι πρέπει να... E -S -S -S έχουν ένα blog αυτοί που μιλάνε για CSS και το εγώ. Το CSS 3.0, βέβαια. CSS 3, αγέρα, αυτό. Αυτός πρέπει να είναι, ε, πολύ αξιόλογος, άνθρωπος θα έχω τύχη να μιλήσουμε και προσωπικά, δεν το ξέρω. Ε, θα μιλήσει για το design στο WordPress ε, και τετλοφορείται σαν subtitle, κλέβοντας λίγη από τη χάρη του expression engine. Δεν μπορώ να πω ότι καταλαβαίνω τι λέει. Δεν, είμαι, δεν ξέρω τι είναι η Personal Engine, ε, Αυτό είναι το πόδι, να πας για να δείξει η παρουσία, να με καταλάβεις από τώρα, πήγαινες. Ε, στη συνέχεια, έχουμε τον Γεράσιμο Τσιάμαλο, όπου θα κάνει μία παρουσίαση με την WordPress ACMS. Ε, ακολουθεί ο στρατής Λαλούτσος με WordPress SEO θέματα. Το SEO είναι Search Engine Optimization ή αλλιώς πώς το blog σας να γίνει γνωστό στις Μηχανές Αναζήτησης. Ακολουθεί ο Μάρτιν Λίνκοβ ε, με μια παρουσίαση με τίτλο Μελτινγκούιτ blogs». Ε, ε, ο Μάρτιν Λίνκοβ επίση έχει τύχει να τον παρακολουθήσει να μιλάει σε ένα open call τη Θεσσαλονίκη. Χρήστησουν και εσύ και αν δεν κάνω λάθο. Δεν ήμουν, αλλά δεν πειράζει. Δεν είσαι εσύ. Όχι. Δεν είσαι προλάβη, έχει πει εκεί. Ωραία. Ε, δεν ε, ο συγκεκριμένο ασχολείται, έχει το, την υπηρεσία Favit, τώρα το θυμήθηκα. Ε, Μία υπηρεσία η οποία προσπαθεί να συγκεράσει όλες τις ε, social networks που έχει κάποιο και να του κατηγοριοποιεί κατά κάποιο τρόπο και με βάση ένα προσωπικό δικό του στυλ ε, όλη την πληροφορία που έρχεται από αυτά. Είναι αρκετά καλό μόνος του χώρου και πιστεύω ότι θα κάνει μια ενδιαφέρουσα παρουσίαση. Στη ε, συνέχεια ο Νίκολαϊ Ματσίσκη, κάπω έτσι τώρα Ματσίσκη. είναι από την Automatic λέει, είναι η εταιρεία που έχει βγάλει το γόνο μέσα. WordPress 3.0, θα μιλήσει γι' αυτό, μάλλον για την επόμενη έγκυψη Ε, τώρα πώς είμαστε, δύο κάτι κάτι δείτε, θα στα 2.9, από ό,τι είναι η επόμενη Ωραία, Ναι, από ό,τι για την επόμενη version, μεγάλη Και Στη συνέχεια, της κεντρικής ομιλίε θα κλείσει ο Γιώργος Καναλόπουλος ε, με μία παρουσίαση που ειδηλωφορείται WordPress πετάει στα σύννεφα WordPress στα Windows Azure Εγώ ήθελα να ρωτήσω το εξή. Μερικές παρουσιάσεις τώρα, το ξέρω οι τίτλοι είναι... Φασικά στα αγγλικά θα γίνει το World Cup, δεν κατάλαβα. Ή και στα ελληνικά και στα αγγλικά. Θεωρώ πω ναι, για το λόγο του ότι είναι διεθνές, δεν νομίζω να είναι μόνο Έλληνες μέσα εκεί. Καλά, ναι, απλώ μου δεν αναφέρεται κάποιο εδώ πέρα και βλέπω ότι υπάρχουν και ελληνικοί τίτλοι για... ναι, okay. okay. και... Ναι, τώρα είναι. Αυτό είναι. Σωστό που λες. Τέλο πάντων, οκ. Και μίλησε σελίδα δεν είναι διατήρηση σε άλλη γλώσσα από ό,τι βλέπω, οπότε. Ναι, όντω. Τέλο πάντων, μπορείτε να μιλήσετε στα αγγλικά. Εγώ έμεινα με την αίσθηση ότι θα είναι διεθνέ πάντω το Και εγώ και λέω αυτό που πιστεύω. Δεν είναι το Greek WordCamp, είναι WordCamp σκέτο, α πούμε. Λοιπόν, α περάσουμε στα Quick Crowns. Πρώτο είναι ο Δημήτρη Δημητριάδη που έχει το γνωστό NGBI500.gr. <σχελίως> αυτό, από όσο ξέρει τι είναι, Όχι. Κάποια στιγμή το θα δει, αλλά δεν θυμάμαι το. Κάθε φορά που το ψάξουμε. Καλά, <σχελίως> μέχρι να το ψάξουμε, παι και τι είναι η Goldman. Συντέχισε λίγο τα QuickRounds. Λοιπόν, συνέχεια ο γνωστός και η μία εξαιρεταία ο Στέφανος Σκοφόπουλος ή αλλιώς Τιτάνος με το PSTAOLO.gr Τη Σκυτάλη παίρνει αργότερα ο Χρήστος Βαχαμίδης με το WordPressius.com New WordPress Information Portal Και κλείνει ο Γιώργος Κανελόπρος, ο οποίος είναι και στις κεντρικές κεντρικές ομιλίες Με ένα quick round που αφορά το Microsoft Website Spark και WebPI Λοιπόν, ε, να γυρίσουμε πίσω λίγο στο NGBI, το οποίο είναι ουσιαστικά ένα δείκτη που ονομάζεται Northern Greece Business Index 500 και αποτυπώνει σε μια βάση από δείγμα 500 επιχειρήσεων κρίσιμα δεδομένα για την κατάσταση και τι προοπτικές της επιμηχανίας, μεταποίηση εμπορίου και υπηρεσιών στη Μακεδονία Θράκη. Ουσιαστικά είναι, είναι ένα site το οποίο δείχνει κάποια στατιστικά από ό,τι καταλαβαίνω. Ναι, γιατί είναι η τέσσερα οικονομική ναι. ζωή της Βοή Ελλάδος. Ω, Τι πέσει τώρα, λέω. Α, Λοιπόν, αυτά για το road camp. 30 Ιανουαρίου είπαμε, στο μαντρίνο Hotel. Θα έχουμε ρεπορτάσματα, σίγουρα. με αντιγωνιτόν γωνία Εύκολο να το βρείτε, παιδικό σημείο. Πάνε σχεδόν όλα τα τηλεφωνία που περνάνε οπότε δεν θα έχετε κόβρινο. Ωραία, α περάσουμε Λοιπόν, οι σοκάτρια, παιδιά μου με link, Πρέπει να σα πω ότι είμαι πάρα πολύ εκπνουσμένο σε τον καιρό. Βγάζει καπνού από τα αυτιά. Βγάζω καμία από τα αυτιά και είμαι από τη μύτη. Θα το κόψω αυτό. Γιατί τίποτα δεν πάει καλά τεχνολογικά στη ζωή μου. Έτσι δηλαδή έχω πέσει κατάθλιψη. Σε τεχνολογική κατάθλιψη. Καταρχάς, όπως ξέρεις πολύ καλά, Άγγελε, ένα πολύ σημαντικό στοιχείο παιδί μου της καθημερινότητάς μου είναι το κινητό. Ναι έτσι όπως και σε σένα. Και έχω το Nokia 5'8", Express New όχι iPhone και τέτοια. Έτσι. Είναι. Ναι. Και έχω το feature που ξέρουν όλοι όσοι έχουν Nokia με το ημερολόγιο στην κεντρική οθόνη, που μου λέει τις επόμενες δουλειές που έχω να κάνω. Και τις οργανώνω από εκεί. Και ξυπνάω μία μέρα και αυτό δεν υπάρχει εκεί πέρα, ας πούμε. Έφυγε. Κουκίνω. Χάθηκε. Ναι, δεν υπήρχε. Ε, έφαγα ένα απόγευμα να βρω μια ρύθμιση να το παραφέρω, δεν μπόρεσε χωρίς. Μετά που βλέπω σε site κλπ. Και δεν ότι αυτό είναι το έχουν πάθει και άλλοι α πούμε. Ότι μια μέρα ξυπνά και δεν... <laughs> ...φεύγει αυτό. Και το χάνεις. Και πρέπει να κάνεις λέει κάποιες κινήσεις τρεπỵς με να διαγράψεις κατερχεία για να επανέλθεις κλπ. Το οποίο εντάξει φτάνει μια μεγάλης ιστορία. Δηλαδή... Ωραία, ε... τι έγραψες έτσι τα επανέλθω έτσι. Ακριβώς, ναι. Και εγώ αυτό σκέφτηκα. Λέω εντάξει τρίβια είναι. Το έχουν πάθει και άλλοι. Θα ακολουθήσω τις οδηγίες που λέει το φόρουμ και θα τελειώσει. Ναι, αλλά δεν είναι έτσι. Γιατί πάω, βρίσκω το πρόγραμμα. Αχ δεν γίνεται. Ε... Μετά προσπαθώ να βρω γιατί δεν γίνεται, έτσι. Ναι. Διαβάζω σε άλλα φόρους ότι για να γίνει λέει, δηλαδή για να μπορέσεις να το διαγράψεις με έναν browser ειδικό που κατέβασα το αρχείο αυτό, πρέπει να το, το τηλέφωνα είναι σπασμένο. Το οποίο δεν το κατάλαβα γιατί θεωρητικά δεν αγοράζεις κάτι για να μην είναι σπασμένο, δηλαδή... Εσύ πώς θα καταλαβαίνεις αυτό. Γιατί να σπάσεις ένα nόκι τηλέφωνο, δεν θα κερδίσεις κάτι. Για δηλαδή να διαγράψεις το αρχή του Κορράφτη, ας πούμε, εντάξει, ξηρά. Καλά, αυτό δεν θα έπρεπε να έχει γίνει κουραδείτε έτσι. Συμφωνώ, αλλά δεν είναι και δικό μου λάβου, δεν έβαλα κάτι το οποίο α το πούμε, ήταν κακόβουλο ή τέλος πάντων, το έβαλα ε, με κωδικό να το πληρώσω. Ναι. Οπότε δεν, δεν, δεν έχει καμία, είναι παράνοι αυτό το πράγμα. Τέτο πάντων, τι πράτε είχε update είπα αυτό, δεν ούτε έτσι. Δεν εκεί θα πρέπει να έχει μια κατάσταση γιατί αυτό είναι essential χαρακτηριστικό για το κινητό, α πούμε, <στολίγε> <στολίγε> ε, δηλαδή φιλανό είναι γι' αυτό που είναι καλά, ας πούμε. Ε, κοίτα, μπορείς να κάνεις αυτό που θα έκανε ο, ο Χρήξ που δεν ξέρει πώς να ψάξει μόνο επειδή μου, το πα να γυρμανόηση σε ένα μαγαζί τέλο πάντων, τηλεφωνία, και τους πεις το. Ναι, εντάξει, θα το πάω σαν μου, πόσο θα το το ναι, εντάξει δεν είναι το πρόβλημα. Αυτοί. Άμα χαλάς η battery μπορείς να σε φτιάξουν, ξέρω εγώ. Άμα δεν ανοίγει ο φόρμας, μπορείς να σε φτιάξουν. Τώρα αυτό το οποίο είναι θέμα Κοίταξε. λογισμικού, τι ξέρω εγώ. Για να μην τρελατιάσουμε και πάρα πολύ, να σου πω ότι αλήθεια, αυτό το οποίο έχω βρει να κυκλοφορήσω ήταν ότι ήταν η καλύτερη από όλες τις λύσεις. Ναι. Είναι να κάνεις downgrade. Ναι. Να το υποβαθμίζει δηλαδή, το λογισμικό, το firmware του πάντων, σε μια προγενέστερη έκδοση από μια που σου λένε αυτή. Δηλαδή από την 355-3012, ξέρω εγώ. Ναι το οποίο λέει ότι εκεί δεν το παθαίνει, δηλαδή όταν έχεις την έκδεση δεν το παθαίνει, ποτέ, είναι τεσταρισμένο αλλά ακόμα και αυτό δεν είμαι σίγουρος ότι ξέρω πώς γίνεται, δηλαδή δεν έχω δει πουθενά επιλογή downgrade Ναι κατάλαβα Θέλω πρώτα είναι ένα πράγμα το οποίο με έχει σπάσει λίγο τα νεύρα τώρα τελευταία, άνω θα βγάλω και την... το case study στο news filter παιδί μου, για να το δουν και οι υπόλοιποι Αχα. με τα σε δική σου Μήπως ξέρει κανένας τίποτα και βοηθήσεις, ας το πούμε. Ή τέλος πάντων, ε, να ξέρει τι δεν πρέπει να κάνει με το πάθη για να μην χάνει το πρόωρο του. Ωραία, καλό κουράγιο λοιπόν. Καλή επιτυχία. Και τι άλλο δεν πάει καλά στη τεχνολογική ε, σου. Και μετά πάει το άλλο. Δηλαδή, εγώ θέλω να κατεβάσω το νόμιμο υλικό από το ίντερνετ, έτσι, όχι ταινίε και τέτοια. Αχά. Ε, και ο άλλο μου λέει, επειδή θέλω να το ανεβάσω στο ράπιτσερ. Ε, λέει, ωραία, θα το ανεβάσω στο ράπιτσερ, θα πάω να το κατεβάσω. Με το link, πάω, με λέει, πολύ μεγάλο το αρχείο και οι σερβέρ έχουν φόρτο, δεν μπορείς να το κατεβάσεις free, πρέπει να έχεις premium account. Εντάξει, περίμενε κάποια στιγμή να μην είναι φορτωμένος στο σερβέρ. Ναι, αλλά με πέσεις, περιμένει ήδη μια εβδομάδα, ας πούμε, και δεν έχει γίνει ποτέ, γιατί έχω πρόγραμμα εγώ, το, δεν το κάθομαι το πατάω το link συνέχεια, το οποίο κάνει τη κάθε λίγο και προσπαθεί. Με όταν έρθει μια εβδομάδα, α πούμε, το link και δεν έχει κατέβει, φορά να με κοίδευε το ralph, δεν δηλαδή, νομίζω να... Ναι, ε, καλά, είσαι κοίδε το ralph, δηλαδή δεν νομίζω να πέσει και το Πρέπει να δείτε ένα πέτυχε γιατί αγλούν α με link δεν π.χ. Ναι. Παραδεύει. Θέλω με υπηρεσίε δηλαδή καθαρά απλέον. Κοίταξε, αυτό yeah. μπορεί να είναι στα πλαίσια τη επίθεση που γίνεται σε διάφορα site storage, παύλα. Oui. Δηλαδή η σκέψη ότι έχουν κλείσει σχεδόν τα 90 και ελληνικά και εξένα, yeah. έχουν κλείσει, έχουν γίνει δηλαδή όμω. Ακριβώς. Και γίνεται στην Ευρώπη μία επίθεση σε τέτοια sites, οπότε μπορεί να πήρε είναι μέσα σε αυτά τα πλαίσια. Να εγώ το... αυτό το πιστεύω. Σιγά σιγά επειδή ναι, το Ράπιτσερ, σαν να σου λέει ότι ξέρεις, ε, λίγο να κατεβλάσουν, να ρεμίσουν να τα πλέυματα, ας κάνω εγώ αυτό. Δεν ξέρω εγώ δηλαδή... Αν και εντάξει, τώρα το να κάνεις να account για ένα μήνα είναι ξέρω εγώ 27 δολάρια και ουσιαστικά, ε, δηλαδή μετά κατεβάζεις όλη μέρα, το βάζεις και ό,τι θες, ναι, και unlimited limited ας πούμε και παράλληλα μπορεί να κατεβάζεις αυτά από τα πράγματα μαζί. Σωστό. Οπότε δεν νομίζω ότι έτσι το... Ε, απλά σε ρωθούν να πάρουν λεφτά για να μπορούν να πληρώσουν ότι τους έρθει. <laughs> Άλλο. Οκ. Okay. Αυτά από την κίνδυνη τη εβδομάδα. <laughs> δεν ξέρω μαγίρι, έχεις κανένα πρόβλημα. Ξέρω, δεν ανοίγει πολύ στις και τέτοιο. Αχ, <laughs> <laughs> <Άχι>, πια <μία> χάρη. <laughs> δεν ξέρω το χρύσου ε. δεν ξέρω, δεν ξέρω, δεν ξέρω, δεν Έλα, πάμε, pas bagout. Allez, and now και σε δύο άλλα θέματα, λίγο πιο έτσι επίκαιρα ένα που αφορά την Ιταλία και ένα αφορά την Ελλάδα ε, Λοιπόν, ξεκινώσατε από τις Ιταλίες, το πούμε και πέρα το Υπουργείο Παιδείας ε, αποφάσισε να τρέξει ένα πληροτικό πρόγραμμα κατά το οποίο οι μαθητές σε 500 σχολεία θα πρέπει να πάνε κάρτα στο σχολείο θα πηγαίνει το πρωί το παιδί, θα χτυπάει την κάρτα θα το μέσα με αυτόν τον τρόπο θέλουν ευελπιστούν να μην κάνουν τόσο πολλές κουπάες στα παιδιά γιατί θα το καταλαβαίνουν οι γονείς τους οι οποίοι θα ειδοποιούνται αυτόματα με SMS από το μηχάνημα ξέρω εγώ so Ότι ξέρεις το παιδί σου δεν ήρθε ή καθυστέρησε ή κάτι έγινε ξέρω εγώ Έλλειος Και με αυτόν τον τρόπο θέλουν τα παιδιά να είναι πάντα στην ώρα τους να μην αργούνε και τέτοια Επίσης το μηχάνημα λέει αυτό θα καταγράφει τι ωραίς μπήκαν τα παιδιά και μετά ο καθηγητή, άμα είναι κάποιο παιδί το οποίο αργήσει συστηματικά ξέρω εγώ 10 λεπτά να τρέχει, αυτό του λέει: Φλεϊν, εντάξει, αργήσει καθημέρι σου, κάνε κάτι. Να πα, ξυμαγεί μια φορά, λέει: Πειράζει. Γεια σα Τώρα, δεν ξέρω κατά πόσο ένα τέτοιο σύστημα, α το πούμε, είναι. Κάτσε δηλαδή, τι πρόβλημα υπήρχε. Εκείνα μάλλον υπήρχαν αυξημένε κουπάδε. Τα παιδιά δεν πήγαιναν στο σχολείο, στου ή τι πόρτε ή όλε, δεν εμφανίζονταν ποτέ εκεί. Τώρα κάθαμε στο σπίτι και μόνο κοιμόζουσα, πηγαίνω στον δρόμο και πήραμε στον παιδιά, και πήραμε καφέ, δεν ξέρω τι κάνανε. Αλλά αυτό το φαινόμενο θέλει να καταπολεμήσει το σύστημα αυτό. Τώρα δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη σας. Κατά πόσο ένα τέτοιο σύστημα, είναι θεμητό πάνω απ' όλα. Εντάξει, δεν ξέρω. γενικά τέτοιες, ας πούμε, έτσι με ψηλό αντισηχούνται, εμένα. Ε, γιατί σου λέει ότι λε παιδί μου, δεν βαριέσαι τι έγινε. Εντάξει, μπορεί να λύσει κάποιο πρόβλημα, αλλά έχοντα αυτή την νοοτροπία, δέχεσαι mm -hmm. το οτιδήποτε, α πούμε. Πρέπει λίγο λοιπόν, να σκέφτεσαι κάποια πράγματα πριν έρθουν και να λες παιδί μου, Όχι, δεν θέλω να γίνει αυτό, γι' αυτό και γι' αυτόν τον λόγο. Τώρα αυτό δεν ξέρω, δηλαδή δεν νομίζω ότι θα βοηθήσει τόσο πολύ. Απλώ θα φοβερίξει λίγο λοιπόν, τα παιδιά και θα, θα δημιουργήσει ένα κύμα. Πίημα... Πώ να το πω. Επιβολή μέτρων που δεν αρμόζουν ας πούμε, στη σωστή διαπαιδαγώγηση ενό παιδιού. Ναι, mm -hmm. εντάξει, Ενμέλου. μπορεί εν μέρει να προστατεύει το παιδί από κίνδυνε που βρίσκονται εκτό σχολείου όταν κάνει κουμπάνα. Ναι. Αλλά απ' την άλλη, εντάξει, νομίζω ότι υπάρχουν άλλοι τρόποι. Α κάνουμε στη τελική το σχολείο με κάποιο τρόπο ενδιαφέρον να πηγαίνει το παιδί. Δεν είναι ανάγκη να το αναγκάσουν να ανεκπέμπει. Εντάξει, που είσαι υπάλληλο αστούμε... στα εργοστάσια. Στα εργοστάσια παλιά κιόλα. Α, και τώρα. Και πώς. τώρα που πάει, μα πάνε. Α το πειλάω για δημοτικό, για λίγο και γυρνάει. Ε, σε αυτέ τι πέντε χώρε σχολεία, φαντάζομαι ότι δεν θα είναι δημοτικό, ξέρω. Α. Ή μπορεί να είναι από όλα, ξέρω. Εντάξει, τι ακούδε. Σε εκτέλου θα βάλουν και κάμερε, α πούμε, στι τάξει και στα στις... αγγλικά. Κάμερε σε κάποια σχολεία έχει, ειδικά και άλλων χώρων. Υπάρχουν κάμερε. Μάλιστα. Δεν ξέρω, μα ησυχή αυτό το πράγμα. Από όταν θε να πει ε, όχι, βασικά και εγώ απλά να πω ότι όντω είναι ενισχυτικό το συγκεκριμένο πράγμα, το συγκεκριμένο μέτρο Δηλαδή εντάξει είναι και λίγο χαζομάρα τώρα να χτυπάει το τα παιδικά στο σχολείο Δηλαδή δεν, δεν, δεν τυποποιείς έτσι όλα α πούμε Ακόμα και αν δεν πάρουμε απόψη μας το θέμα του ότι άτομα άτομο παρακολουθείς το κάνεις το Ράνις, Είναι λίγο βλακία από όσα το κάνουμε ε, Και επιπλέον εγώ πιστεύω ότι ακόμα και αυτό που λέμε κουπάνα Εν γέννη, δηλαδή και στο σύνολο της πορείας του παιδί στο σχολείο, ε, έχει και αυτό ενδρακτικό χαρακτήρα. Ναι. Γιατί αν το κάνει και μετά το πιάσουν, ε, δέχεται τις συνέπειες. Αν, ξέρω εγώ, το κάνει και κάτι γίνει εκείνη τη μέρα, που είχε μπει διαγώνισμα, άμα καταλαβαίνετε που το πάω, ναι, ναι, δηλαδή μαθαίνει όταν κάνει κάτι το οποίο είναι σε εισαγωγικά παράνομο, έχει. ότι θα είναι έτοιμο να αντιμετωπίσει και τι συνέπειε όποιες και είναι αυτέ. Ε, το, τον πατέρα θα το βρει ή οτιδήποτε ξέρω. Για μένα κοπάλα δεν είναι μόνο η απουσία. Είναι και η παρουσία, αλλά όχι η προσοχή στο μάθημα, γιατί ξέρω ότι δεν με ενδιαφέρει το μάθημα. Κοιτάξει, δηλαδή, δηλαδή, δηλαδή. Εντάξει, τώρα το αναγκάσει να βρίσκεται εκεί μέσα, ενώ δεν τον ενδιαφέρει κάτι, δεν κερδίζει κάτι. Δεν μαθαίνει κάτι το παιδί. Μα ίσα ίσα που οι κοπάλε δε δεδρώνουν και λίγο ω. Ε, άλλο ε, την Παρασκευή, τελευταίε δύο ώρε. Και μετά τη, τη Δευτέρα ξέρω θα πάει normal οτιδήποτε. Δηλαδή καμιά φορά το κάνουν και χαλάρουν τα παιδιά και μετά πάνε την άλλη μέρα με διάθεση ξέρω. Ωραία, ωραία. Ε, να περάσουμε στο άλλο θέμα που αφορά την Ελλάδα, έτσι. Έλα Λοιπόν, ε... <σχυ> <σχυ> όχι, όχι. <σχυ> όχι, όχι, όχι, μετά αυτό, μετά <σχυ> <σχυ> <σχυ> αυτό. <σχυ> ναι, αλλά ήταν πολύ σημαντικό. Όσος... Ναι, φαντάστα. <σχυ> <σχυ> <σχυ> <σχυ> λοιπόν, η ε, δεύτερη είδηση. σε αυτό που έχει να κάνει με την ελληνική πραγματικότητα και όχι με κάποια ξένη. Λοιπόν, ο υπουργό Εθνική Άμυνας... Ε, αποφάσισε ε, από εδώ και στο εξή τι παρελάσει να μην συμμετέχουν άγματα. Αυτό γίνεται για δύο λόγου. Πρώτον, για να μειωθεί το κόστο, γιατί για να μεταφερθεί μια μονάδα ε, αγμάτων, ας το πούμε, κοστίζει πολύ, απέναντι σε μια σενάδα. Και δεύτερον, για περιβαλλοντικού λόγου, γιατί είναι ταξίδια τα και τα πιο φιλικά οχήματα, αυτά, α το πούμε, το περιβάλλον. Ε, έτσι, από εδώ και στο εξή, θα σύμφωνα ας πούμε, με την ανακοίνωση του Υπουργού. Θα συμμετέχουν μόνο πεζοπορικά τμήματα του ελληνικού στρατού και όχι. Βασικά. Άλλο. Ήταν η μοναδική ευκαιρία, νομίζω, στον χρόνο να συντηρηθούν αυτά τα αρχήματα. Τώρα, επειδή, πώ θα πλύουν, πού θα πλύουν, σε ασκήσει αυτά... μόνο. Αυτά συντηρούν, δηλαδή, εγώ ήδη είμαι ψηλό τέσσερι μέρε, τόσο πολύ, κόσμο και τα έχουμε βγάλει κι κάθε μέρα, άγχο να πάνω στο βουνό για ασκήσει και τέτοιοι. Οπότε και συντηρούνται και κινούνται και α πούμε. Δηλαδή, για, δεν για, και για, αυτούς, μένα, αυτούς. για μένα, πούμε, εντάξει, αυτό. Πιο πολύ οικονομικό είναι. Ναι, Υτάξει, και για το περιβάλλον, αλλά πιο, να χρήμα, πιο θα... πολύ να γκριτώσουν χρήματα. Πιο πολύ η οικονομική είναι. Εντάξει, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Το πόσο μάλλον τη διαφωνεί με αυτή την κίνηση, η Απόστολε? Οπόστολο υπάρχει. Ναι, όπω μπορείτε να mm. μαντεύσετε, εγώ τη διαφωνώ με αυτή την κίνηση γιατί θεωρώ ότι ο χρησμό τη Παραμήν είναι όπω έχει, χωρί να πειραχτεί. Mm -hmm. <laughs> γιατί, όχι για κάποιον λόγο, α το πούμε, ότι το μηχανοκίνητο όχημα δηλώνει τίποτα κλπ. Απλά γιατί, ας το πούμε, είναι έτσι ο που γίνει τη χρόνια αυτό τίποτα άλλο. Okay. Οκ. Okay. Πάντως πολλοί είναι που συμφωνούν, ας πούμε, με αυτήν την κίνηση. <laughs> και <laughs> από άποψη οικονομίας που απλά περιβάζω, στέλιμα, αλλά και από άποψη ότι... Πιστεύω ότι η παρέλαση, α το πούμε, είτε δεν θα πρέπει να υπάρχει, υπάρχει ένα διαφορετικό. Ε, εντάξει, κόσμο. αυτό είναι ακραία άποψη. Ναι, ε, ε, ε, Να πω εδώ λίγο κάτι. Αν ε, σε επόμενο χρόνο, π.χ. δυο 3 χρόνια, καταργηθεί και τελείω η παρέλαση, ναι. θα ξέρουμε ότι δεν έγινε για Για οικονομικού λόγου γίνεται, εντάξει, σίγουρα. Ε, εντάξει, εσύ, αν καταργηθεί σε 2-3 Εντάξει, άλλο λόγο, λέξη. Δεν μπορώ να καταλάβω. Έχει το λόγο που λένε όλοι αυτοί οι οποίοι να καταργηθεί, ότι είναι κατάλληλο που ξέρω εγώ ε, νομίζω, ε, ε, ε, ε, ε, και το δικό του πλάνου Αυτά πάνω από ε, καλά, πούτε. Καλά το να καταργηθεί αυτό. Λέω. Λοιπόν, και μια είδηση που <laughs> μα είστε από το μόλι πολύ φρέσκια. Κάποιος... Λέει ότι κάποιο στην Αμερική, ο είχε και αγέρα, τον ο ε, όχι ακριβώς, για κάποιο λόγο ας το πούμε, είχε εντάξει, τόσο, και ψυχολογικά προβλήματα και τέτοια. Ο ήλιος ψυχολογικά προβλήματα και ήταν σε κακή ψυχολογική κατάσταση και πήρε το όπλο του, σκότωσε τις 51 αγκελάδες που είχε και στο τέλος ο εκτός. Ωραία. Μετά από αυτό μπορούμε να περάσουμε στις διασκέψεις. Κάτσε περίμενα, διάβασα το σχόλιο που λέει ένας άλλος ε, γαλακτοπαραγωγός. Λέει ρε παιδί μου ότι ένας γείτονας ε, που ανακάλυψε τα πτώματα και το πίστε στην ομιλία ανέφερε. Ο οι κερί είναι πολύ δύσκολοι, δεν τους κατάλαβα καθόλους. Εντάξει, όλος εδώ είναι ένας λιγότερος, επειδή μου το έχεις βάλει το μείδι στην αγορά. Σωστό. Λοιπόν, ο Χαπάπα γράφει. Πάντως η φωτογραφία είναι αποκαλυπτική στο άρθρο. Ναι, ναι, ναι. Πατήστε με κάτω στο soulmate στο LinkedIn. Α περάσουμε στον τομέα τη διασκέδαση για τι ε, δύο εβδομάδε που ακολουθούν. Ε, αυτή τη φορά έχουμε μία γκάμα event που πιάνουν πολλού χώρου όπω θα δείτε και είμαι πολύ χαρούμενο γιατί συμμετάσχετε και χρέο αυτή τη φορά και δεν τα λέω μόνο. Λοιπόν, ε, ξεκινάμε με μία συναυλία των Μικρο στο Block 33, μιλάμε πάντα για Θεσσαλονίκη, η ε, ε, οποία θα λάβει χώρα στι 29 Ιανουαρίου και ώρα 9 το βράδυ. Ε, το ποσό εισόδο που λέει εδώ πέρα η πηγή η οποία έχει πάλι είναι το opengalva.gr είναι 15 ευρώ και μπορεί να αγοραστεί και μέσω από το site το μικρό ε, το οποίο είναι www.micro.eventbrite.com και αν το κάνετε μέσω και έχετε τιμή έκτους 5 ευρώ θα το στα 10 ευρώ ε, συνεχίζουμε με ένα θεατρικό το οποίο μου κείρισε στον υφέρον τίτλος, λέγεται «Χρουματιστές γυναίκες». Ε, από ό,τι αντιλαμβάνομαι είναι δίπρακτο, δηλαδή συμμετέχουν μόνο δύο ηθοποίοι. Ε, η Ελένη Κοτσόνα και η Ιωάννα Λαμνή. Ε, ξεκίνησε ήδη να παίζεται στην πόλη από τις 2 Ιανουαρίου και συνεχίζει και για ακόμα λίγο καιρό. Το βλέπετε στην αίθουσα Μάντεο στη Ρεσία, Γεωργίου Κωνσταντινίδη 15. Ε, το ποσό του εισιτηρίου είναι 15, 10 και 7 ευρώ αντίστοιχα, τρεις κατηγορίες. Κάθε Σάββατο, κάθε ε, Παρασκευή και Σάββατο στις 9 και 4 και κάθε Κυριακή στις 8. Το τρίτο event αποτελεί ένα event το οποίο περιμένω πάρα πολύ καιρό να το προλογήσω. Είναι οι άγαμοι θήτες οι οποίοι ξεκίνησαν και πάλι παραστάσεις γενικότερα στην Ελλάδα. Θα φιλοξενηθούν στο principal. Από αρχές είναι οι παραστάσεις θα ξεκινήσουν. Και σε αυτό το σημείο θα δώσω την Σκητάλη στον Πρίστο να μας πει για μια περχόμενη ταινία η οποία θα ανε, ανεμένει να κάνει box office τρελό και τέτοιο δράμα. Σε ευχαριστώ πολύ Αμπόσταλ για την βάση που μου δίνει. Λοιπόν, ε, μιλάμε για τη νέα ταινία του George Clooney, η οποία ονομάζεται Up in the Air. Το λογικό τίτλο δεν το γνωρίζει ακόμα, γιατί η ταινία βγαίνει στις 4 Φεβρουαρίου του 2010. Τώρα, ο George Clooney ουσιαστικά υποδίεται έναν άνθρωπο, ο οποίος προσλαμβάνεται από μεγάλες εταιρείε για να πολύ ανθρώπους. Γιατί ουσιαστικά τα αφεντικά δεν μπορούν να το κάνουν αυτό για, διαφορο... για διάφορου λόγου. Και ο Τζορτ Κλούνεϊ έρχεται να του βοηθήσει. Είναι ένα άνθρωπο ο οποίο ταξιδεύει συνέχεια. Δηλαδή η ζωή του είναι περισσότερο σε αεροπλάνα, σε ταξίδια. Και ουσιαστικά του αρέσει αυτό το πράγμα. Του αρέσει δηλαδή να μπαίνει σε ε... αυτό το κρυπάκι στο, τι διαφωνίε μεταξύ ανθρώπων και <coughs> του αρέσει γενικά αυτή η δουλειά. Τώρα τι γίνεται. Ε... Το αφεντικό του σε κάποια φάση προσλαμβάνει μια άλλη κοπέλα η οποία αναπτύσσει μια μέθοδο video conferencing μέσα από την οποία μπορεί να απολύσει ανθρώπους χωρίς να αφήσει το γραφείο της. Και αυτό απειλεί τη δουλειά του George Clooney και εκεί πέρα αρχίζει μάλλον κάποιο παιχνίδι μεταξύ του George Clooney και της κοπέλας. Δεν, δεν, το, δεν το ξέρω ακριβώς αυτό το πράγμα. Πάντως να πολύ ενδιαφέρουσα ταινία και νομίζω ότι πάει και για Όσκαρ. Από τι άκουσα. Αυτό ξεκινάει στις τέσμες φοροαρίου, εντάξει, George Clooney παίζει, οπότε καλό θα είναι, δεν νομίζω να είναι μπάπα. Καλά, και ο άλλος της κατσίκησε επίς ο George Clooney. Ε, ήταν <laughs> καλό, ήταν <laughs> καλό, ήταν καλό. <laughs> καλό. Καλό. καλό, ποιος άλλος παίζει, <laughs> παίζει η Βέρα Φαρμίγκα, <laughs> όχι, ναι, η Βέρα Φαρμίγκα, η Άννα Κέντρικ, Τζέισον Μπέιτμαντ, κλπ. Λοιπόν, αυτά τα προτάσει προτάσεις διασκέδασης για το 6.22 Newscast ε, Ελπίζουμε να σας κρατήσουμε συντροφιά, μάλλον ελπίζουμε να σας άρεσαν οι προτάσεις και να επιλέξετε κάποια από αυτή για να διασκεδάσετε τις εχομερισμές Λοιπόν, το 62ο επεισόδιο του Newscast έφτασε στο τέλο του, είναι το δεύτερο επεισόδιο για το 2010. Ε, από ό,τι μα βγήκαν αυτά τα επεισόδια, γύρω στο μισάωρο μα βγήκαν. Ναι. Καλά είναι. Ε, καλά, αυτό ήταν λίγο παραπάνω. Ναι. Ναι. Λοιπόν, μπορείτε να αφήσετε, να μα αφήσετε ηχητικό μήνυμα στον τηλεφωνητή μα. Στο, Τηλεφωνώντα το 23 12 20 90 70. Δεν θα το σηκώσει κάποιο, θα σα απαντήσει ο τηλεφωνητή. Θα μιλήσετε, θα πείτε ό,τι έχετε να πείτε και εμεί μετά θα το λάβουμε σε mp και θα το δημοσίευσουμε. Άρα θέλετε φυσικά. Λύχαμε, πίστευε μεγάλη. Τι άλλο, σύντος λέμε κάτι βλακεί στο άρθρο, δεν ξέρω το άρθρο είναι από την βλακία. Λύχαμε να αφήνουν email στο email στο email.gr Ή στο email.gr Ναι, σωστά. Να αφήσετε κάποιες σχόλεις στο άρθρο, αν θέλετε. Αφήστε. Αφήστε. Λοιπόν, και να ξέρετε ότι το newsflitter θα κάνει μια προσπάθεια να μπει στο ραδιόφωνο από εκεί πέρα. μετά, αύριο, να μπει στο να live Εντάξει, σωστά. Θα μπει το τηλέφωνο. θα μα παίρνει. Λοιπόν, το επόμενο episodio δύο εβδομάδε. Καλώ ήρθατε, Μπέμπαν. κάποιο που έχει ραδιόφωνο και θέλει στο πει. Σωστό. Με του ναι, εγώ παιδιά στον επόμενο musical θα είναι θα Δηλαδή. Γιατί έχει στο το επόμενο musical θα είναι ο ίδιο Λοιπόν, αυτά λοιπόν από τον Χρήστο και τον Άγγελο και τον Αποστόλη. Μέχρι την επόμενη φορά. Γεια σας.